Είδα. καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε. Είδα ότι βγάλατε και ένα κοινό εξαιρετικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, οι ολιγάρχες. Περιγράφει ακριβώς το καθεστώ που ζούμε και τις πολιτικές Δεν που ακολουθούνται. Σε μία από τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες. <laughs> Είναι Φιάζει και με τη μέρα, τι λέτε. Είναι μια, ένα καθεστώς ολιγαρχίας που... Θεωρεί ότι η, η πολιτική και η γύρω από αυτήν και οι αγορές είναι η αιτία ύπαρξης της κοινωνίας και όχι το αντίθετο. Επομένως θεωρούν ότι μπορούν να πολιτεύονται για τα συμφέροντά τους χρησιμοποιώντας την κοινωνία ως υποζύγιο για να κάνουν και την αναδιανομή, να κερδίζουν δηλαδή και να έχουν και νομιμοποίηση. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα τα έχω σε μια από τις επόμενες ευκομές. Εγώ θα ήθελα, καταρχήν, να με πει τυποσίδεται γενικά το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που λίγο τρομάσει, έτσι. όταν βλέπουμε ότι η κρυσία βγει να δεικνύεται τόσο σημαντική δύναμη στον... στο μεγαλύτερο δήμο της... της Ελλάδας, όταν βλέπουμε τα ποσοστά ενός... Κόμμα, κόμματος που κάποιοι το δεν είναι μόρφωμα και νομίζω όχι άδικα όχι άδικα να επιβεώνονται και να αυξάνονται τότε και καθηγητά τι συμβαίνει σε αυτό το τόπο αν και δεν ξέρω αν επιλέγετε αυτό να σχολιάστε πρώτα από όλα εσείς Να το σχολιάσουμε κοίταξτε έχω επανειλημμένα όπως ξέρετε πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι το απόστημα ενός καθολικού καρκινόματο, που είναι το κομματικό σύστημα το οποίο έχει υπεύσει στο πολιτικό σύστημα. Με άλλα λόγια ε, υπάρχει η Χρυσή Αυγή επειδή υπάρχουν οι κοινοβουλευτικοί κομματάρχες οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν να αλλάξουν τίποτε, δεν έχουν να τιμωρήσουν κανέναν, δεν, δεν έχουν κανένα λόγο να αντιστοιχηθεί η πολιτική που ακολουθούν με το συμφέρον της κοινωνίας και της χώρας. Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, είναι η έκφραση αυτής της τιμωρητικής απόγνωσης. Δεν είναι ένα ιδεολογικό, ε, ένας ιδεολογικός στόχος αυτών που τους ψηφίζουν. Ε, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, συμβαδίζει και με το γεγονός ότι διαχειρίζονται την υπόθεση της χρυσή αυγή με σκοπό όχι να κάνουν χωρίς περιεχόμενο την ύπαρξή της, αλλά να κλείσουν το στόμα μιας πραγματικότητας την οποία οι ίδιοι δημιούργησαν και επιμένουν να συντηρούν. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το πιο ενδιαφέρον στην υπόθεση τη κρίσης Αυγής δεν είναι ότι ψηφίστηκε σε τέ, τόσο υψηλά ποσοστά, είναι ότι ε, έλαβε αυτά τα ποσοστά... Παρόλο ότι η ηγεσία της, ο είναι στις ηγεσίες της, είναι στη φυλακή και δεν εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση σε οποιοδήποτε μέσον άλλο για να πει την άποψή της. Αυτό και είναι το μύδο... Κύριε Κατηγράφη, έχει κάτι ακόμα. Ότι δηλαδή όλο, όλο αυτό το σύστημα ενημέρωσης, κυρίως από τα κοινωνικά κανάλια, ταχθεί φταίως καθ' επανάληψη και όσο μόνο κατά της ε, χρήσης Αυγής, αλλά... Ε, Φτιάχνοντας ένα, πώς θα το πω, ένα κέρφος ε, που ήταν πολύ δύσκολο προσπελάσιμο για τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι στήριζαν ή εμπασχολητώσεις, εκφράζοντα μέσα από τεξία ε, Να σας πω, το ίδιο το σύστημα, το άρχον σύστημα θα πούμε, των ε, τηλεοπτικών δικτύων ε, θα προσθέσουμε και το ραδιόφωνο, αλλά αυτό δεν παίζει τόσο ρόλο σε αυτό που θα πω. Ε, είναι δομημένο κατά έναν τρόπο ο οποίο υπηρετεί απολύτω στους ιδιοκτήτες του. Με άλλα λόγια ε, ζούμε σε ένα καθεστώς που εάν το αναγάγουμε στο παρελθόν θα πούμε ότι είναι σαν αυτό που είχε, είχαν οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες στην εποχή της φαιουδαρχίας. Δηλαδή υπάρχουν ιδιοκτήτες της πολιτικής διότι όταν υπάρχει ιδιοκτήτης του μέσου που διαχειρίζεται κατά βούληση την πολιτική και αντί να λειτουργεί ενημερωτικά λειτουργεί ω ε, το μακρύ χέρι ε, αυτών οι οποίοι έχουν συμφέρον για να ελέγχουν τα μέσα ε, που καταλήγει κανείς, ότι στην πραγματικότητα με το παλαιό καθεστώς θα ήταν θα λέγαμε ότι είναι φεουδαλικό, με το νέο καθεστώς θα λέγαμε ότι είναι φασισμός διότι αυτοί ασκούν λογοκρισία, αυτοί αποφασίζουν ποιος θα κάνει πολιτική καριέρα αυτοί θα αποφασίσουν ποιος έχει πολιτικό λόγο και το περιεχόμενο του πολιτικού λόγου και όλα τα άλλα τα οποία γνωρίζουμε. Συνεπώς, για ποιο διάλογο μιλάμε, για να μην πούμε για ποια δημοκρατία μιλάμε, γιατί δεν είναι το σύστημα δημοκρατικό για να υπάρχει δημοκρατία. Εάν θα ήταν δημοκρατικό, αυτοί οι κύριοι θα μπορούσαν να είναι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες του μέσου, αλλά το σύστημα λειτουργία του μέσου δεν θα του ανήκε. Θα ανήκε σε... Δημόσιο χώρο, δηλαδή θα υπηρετούσε άλλου σκοπού, όχι τον πολίτη καταναλωτή και υποζύγιο, αλλά τον πολίτη πολίτη. Ή Συντελεστή το του δημοσίου το χώρου. σημαντικό μήνυμα που βγαίνει αυτέ τι εκλογέ, ή τουλάχιστον αυτό που κατανοείτε εσεί και που προτάσετε ποιο είναι. Το μήνυμα είναι ότι η κοινωνία δεν δίνει, παρόλα τα διλήμματα και του εκβιασμού που υφίσταται, ε, παρόλη τη μονοσήμαντη, θα έλεγα, ε, επιβολή προσώπων και καταστάσεων δεν δίνει πολιτική γεμονία σε κανέναν. Και εδώ ε, έχω επανειλημμένα επισημάνει ότι το μεγάλο πρόβλημα για την κόρα είναι ότι δεν υπάρχει αριστερά να εμπνεύσει. Και επειδή δεν υπάρχει αριστερά να εμπνεύσει με όρους προόδου, δεν υπάρχει και δεξιά που θα αναγκαστεί να εναρμονιστεί. Κύριε Συντάκη, προσέξτε, το σύστημά μας είναι αυστηρά προσωποπαγέ. Γι' αυτό και περιέχει εντάσεις, γιατί η προσωπική φιλοδοξία δεν επιτρέπει συμβιβασμούς, δεν επιτρέπει συνθέσεις πολιτικών, γιατί πολιτικές δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα είναι που ε, ουσιαστικά ε, ε, μ, κεφαλαιοποιείται από τα επιμέρους συμφέροντα που είναι οι τηλεκράτορες, που είναι όλοι αυτοί οι εργολάβοι και όλοι οι ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές Υδιοκτήτες που περνάνε από εκεί ε, τις επιρροές τους. Ε, και επομένως συγκροτεί το αρδιέξοδο της χώρας. Το αρδιέξοδο της χώρας είναι το πολιτικό σύστημα επιμένω. Δεν είναι η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση ήρθε, παραμένει επειδή το πολιτικό σύστημα δεν έχει ανταποκρισιμότητα, δεν έχει σύνδεση με την κοινωνική συλλογικότητα, με το γενικό συμφέρον αυτή της κοινωνίας και της χώρας. Και ε, δεν έχει διότι είναι πρόσωπο παγιές, αντιθέσεις φιλοδοξιών, συναντάμε και τίποτε άλλο και βεβαίως ιδιωτελές δηλαδή λαιλατικό για την κοινωνία. Σας ακούω πολύ ενδιαφέρον, αλλά θέλω να μου δώσετε και μια έτσι διέξοδος αυτό, δηλαδή κάποια σταγόνα ελπίδας. Πώς μπορεί να έρθει αυτή, αυτή α, αλήθεια, κύριε Κωταγιώργη. Κύριε Ψηλάκη, δεν θα υπάρξει διέξοδος για τη χώρα... Και αυτό που συμβαίνει σήμερα που συμβαίνει από τη δεκαετία του 1830 θα συνεχίσει να συμβαίνει σε βαθμό δυστυχώς που εάν συνεχίσει έτσι στο τέλος αυτού του, αι... του αιώνα θα υπάρχει χώρος ελληνικός και ενδεχομένως να μην υπάρχει και αυτός όπως είναι σήμερα αλλά όχι χώρα. Δεν θα υπάρχει η κοινωνία των Ελλήνων, δεν θα υπάρχει η ευημερία αυτής της χώρας, θα είναι ένα κέντρο εξάρτησης και διερχομένων όλων των συμφερόντων της παγκοσμιότητας. Αυτό το φαινόμενο που ήδη ξεκίνησε από την Ελλάδα θα γίνει διάχυτο αλλά η ουσία είναι ότι αυτή η χώρα, αυτή η κοινωνία κινδυνεύει να χαθεί και κινδυνεύει να χαθεί επειδή δεν έχει θέση στην πολιτική. Εάν η κοινωνία θέλει να γίνει κυρία της τύχη Έναν τρόπο έχει να βάλει το κομματικό σύστημα που έχει ταυτιστεί με το πολιτικό σύστημα να το βάλει απέναντι και να αξιώσει λόγος στην πολιτική. Λόγος στην πολιτική σημαίνει να πάμε προς το μέλλον ενός αντιπροσωπευτικού συστήματος. Να ελέγχει η κοινωνία, να καθορίζει τις γενικές πολιτικές, να εξαναγκάζει τους πολιτικούς εάν δεν αρέσει να τους επαναφέρει. Μόνον έτσι θα στοιχηθεί η πολιτική που ακολουθείτε με τα συμφέροντα τη κοινωνία. Διαφορετικά θα είναι παραφιάδες η πολιτική τάξη όλων αυτών που υπηρετούν. Διότι από εκεί παίρνουν την νομιμοποίηση για να κυβερνάνε. Η κοινωνία είναι η δικαιολογία στη συνέχεια που μέσω των δίδυματων και των λεγόμενων εκλογών τους δίνει το πρόσχημα για να βρίσκονται και να κάνουν αυτά που κάνουν εκεί πέρα. Των λεγόμενων εκλογών. Ελεγόμενων βεβαίως. Και μου γιατί. Διότι Πολύ απλά στις ε, λεγόμενες εκλογές η κοινωνία δεν επιλέγει, δεν ψηφίζει για να εκλέξει κάποιους. Η κοινωνία στις εκλογές αυτό που κάνει είναι να διατητεύει μεταξύ αυτών που τους επέλεξαν άλλοι. Θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του Α, του Β, του Γ. Α, οι υποψήφοι και οι ηγεσίες δεν είναι επιλογή της κοινωνίας η κοινωνία θα διαιτητεύσει μεταξύ αυτών. Μα ξέρουμε όμως ιστορικά ότι όποιος έρχεται στην εξουσία κάνει τα ίδια. Επομένω είναι αδιάφορο αν λέγεται Γιάννης, Κώστας ή Αντρέας. Αυτό τι δηλώνει ότι η αντρεα αυτο τι δηλωνει οτι η κοινωνια στη διαιτησία της αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα. Εάν θέλανε να είναι συνεπείς έστω και σε αυτό το σύστημα με την συνταγματική επιταγή που οι ίδιοι δημιούργησαν, δεν θα είχαν παρά να κάνουν το, ε, το εξής πολύ απλό. Να επιτρέψουν στην κοινωνία να έχει ο κάθε πολίτης το δικαίωμα του εκλέγεστε. Αυτό δεν λέει το Σύνταγμα. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Το δικαίωμα του εκλέγειν ούτως ή άλλως είναι χειραγωγημένο, είναι κατευθυνόμενο, δεν επιτρέπεται και αξιολογείται μόνο η άλλος ειναι χειραγωγημενο ειναι κατευθυνομενο δεν επιτρεπεται και αξιολογειται μονο η ψηφο Παραβίαση της αρχής της ισότητας, έτσι και αλλιώ. Μόνο η ψήφο η οποία κατευθύνεται προς το Α ή Β κόμμα, στο δικαίωμα του εκλέγεστε, για να είναι κανείς υποψήφιος, για να εκλεγεί, πρέπει να τον υιοθετήσει ένα κόμμα. Ε, αυτό δεν είναι κατάργηση από το ίδιο το κομματικό σύστημα του πολιτικού συστήματος. Ε, Συνεπώς... Ε, τα, το ερώτημα το επόμενό μου έρχεται, από ε, μάλλον μου λέει ναι, ρώτησε τον κύριο Γιώργη γιατί αυτή η πολύ μεγάλη προβολή του κυρίου Σοδωράκη και του καινούργιου κόμματος που λέγεται Ποτάμι. Το διακύβευμα ακριβώ αυτό απαντάει. Ε, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι τα δύο πρώτα κόμματα. Ποιο θα βγει, αλλά πω όποιο και να είναι στην εξουσία θα έχει τα βαρίδια εκείνα τα οποία θα του επιτρέπουν να είναι στην εξουσία για να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία επομένως, αλλά συγχρόνως να του τραβάνε και το μανίκι. Με άλλα λόγια, τα ποτάμια, οι ελιέ, οι 58, όλα αυτά είναι η προσπάθεια όσων ελέγχουν την πολιτική ζωή της χώρας έξω από το πολιτικό σύστημα να έχουν εκεί ε, στο περιβάλλον αυτό που θα διαμορφώνει τι πολιτικέ του ανθρώπους που θα, δια, που θα διαμορφώνουν και την ε, κατάσταση του, της χώρας όπως ακριβώς θέλουν να προχωρήσει. Και πώς θα διανέμεται βεβαίω ολουφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι, τα ποτάμια, οι 58, οι ελιές και οτιδήποτε βλέπουμε να υπάρχει. Αφενός ομολογεί ότι το πολιτικό σύστημα όπως είναι σήμερα, το κομματικό σύστημα, ε, έχει εξαντλήσει τι εφεδρίες του... Δεν έχει να επιδείξει τίποτε άλλο εκτός από αυτό που παράγει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή σκουπίδια, χαβαλέδες. Τι αντιπροσωπεύει ο κ. Στροδωράκης. Δηλαδή, σε ένα πολιτικό σύστημα που δίνει την ευθύνη της χώρας σε έναν άνθρωπο που λέγεται Πρωθυπουργό, ο οποίος μπορεί να εξαγοραστεί, άρα να εξαγοραστεί η χώρα, μπορεί να ε, υποταχθεί, άρα να υποταχθεί η χώρα, θα μας κυβερνήσει ένα άτομο το οποίο παίζει το ρόλο του χαβαλέ στην πολιτική σκηνή και δυστυχώς υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν τη φιλοδοξία τους και πονεμένοι καθώς είναι πηγαίνουν για να δώσουν στήριγμα σε αυτή την πραγματικότητα. Πού βρισκόμαστε, κύριε Ψηλάκη, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση για να αναταχθεί η χώρα δεν βάζουν κάποιου. Τους βάζουν έτσι κι αλλιώς και τους ελέγχουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παίξουν το ρόλο του ηγέτη εάν θα κρίναμε με όρους ικανοτήτων. Αλλά γιατί δεν τον παίζουν. Διότι όταν κανείς είναι εξαρτημένος από επιμέρους συμφέροντα αυτού του είδου και κατατείνουν να τα υπηρετήσουν δεν μπορούν να αποτελέσουν ηγέτες. Ηγέτης γίνεται μόνον αυτός ο οποίο είναι ευθέως συνδεδεμένος με το κοινωνικό και με το εθνικό συμφέρον δεν έχουμε στην ιστορία παραδείγματα ηγετών οι οποίοι υπηρετούσαν εργολάβους, που υπηρετούσαν καναλάρχες. Έχουμε παραδείγματα ηγετών που υπερεύησαν την ιδιοποίηση του συστήματος και πήγαν μπροστά τη χώρα τους. Γι' αυτό λοιπόν και στην Ελλάδα ε, βγαίνουν πολιτικοί και τους φτιάχνουν κόμμα και δημοσκοπικό αποτέλεσμα το οποίο υπερβαίνει καν τη φαντασία έτσι... Για να φτιάξουν ακριβώ και τι συνθήκε, να καρποθούν δηλαδή τη δυσαρέσκεια του κόσμου μέσα από τη λειτουργία του χαβαλέ. Πάνω σε από την ιστορία, αν και με προλάβατε από την ιστορία, ξέρω ότι οι ηγέτε αυτοί δημιουργούνται από τα κάτω και ανεβαίνουν. Αφού πρώτα καταφέρουν να πείσουν του δίπλα του ή να αναδειχθούν μέσα από διαδικασίε που μερικέ φορέ τι αγνοούμε, μερικέ φορέ είναι διαδικασίες που, που ίσω δεν ταιριάζουν με τι τυπικότητε του Πλήματος, αλλά κάπω έτσι και σε παραστάσει και παντού οι έτσι εκλέγονται. Πάρτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που είναι η Ελλάδα. Γιατί από το 1821, δηλαδή από τον Καποδίστρια, και μετά δεν υπήρξε καμία αξιολογή ηγεσία εκτός από τον Βενιζέλο. Και γιατί ο Βενιζέλο. Διότι ήταν ο μόνο που ήρθε όχι μέσα από τον κομματικό σωλήνα. Τη καθεστοντικής πραγματικότητας, αλλά εν κενό ήρθε απ' έξω και επευλήθη γιατί δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το απόλυτο κενό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το επιχείρημα που λέω, που προβάλλω ότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν παράγει φιλοδοξία, δηλαδή ηγέτες, έχει να κάνει με τη μοίρα της χώρας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το πολιτικό σύστημα που το έχουν καταχραστεί, οι φορείς της κομματοκρατίας και των συγκατανευσήφάγων, δηλαδή ένα όχι απλώς ολιγαρχικό όπως είναι στη φύση του το σύγχρονο πολιτικό σύστημα, αλλά και λαϊλατικό ως προ τις πολιτικές του εναντίον της κοινωνίας μας, δεν μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο τη χώρα. Έξοδο δεν εννοώ να παγιωθεί ε, στον βυθό η πραγματικότητα που ζούμε της κρίσης. Αλλά, έξοδο που θα απογειώσει τη χώρα και θα την φέρει με όρους αξιοπρέπειας με αυτό που ήταν στο ιστορικό της παρελθόν στο διεθνέ προσκήνιο στην κοινωνία των εθνών. Μου αρέσει να ακούω τη αξιοπρέπεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε. Κύριε Κωτογιώτη, αν μου επιτρέπετε, ναι, ήμουν, ναι. ήμουν στην Ιταλία μέχρι προχθέ το βράδυ ε, για επιστημονικού λόγου. Πιστέψτε με πρέπει να δίνω μάχη για την αξιοπρέπειά μου και για την αξιοπρέπεια της χώρας. Διότι ό,τι κάνουν αυτοί οι τύποι... Αυτό με συγχωρείτε εγώ, πήτρε, πρέπει να σου είμαι το κάθε Έλληνα. Συνέχισε τώρα, αυ, Γι' αυτό λέω με τον κάθε Έλληνα. Μας έχουν κάνει να ντρεπόμαστε. Μας ελληνολογούν και συγχρόνως έχουν καταφέρει, γιατί η κάθε χώρα ιστορείται και χαρακτηρίζεται από τους κυβερνήτες της, Μα έχουν καταφέρει να απολογούμαστε για λογαριασμό τους αυτή είναι η κατεσχοίνοι και δεν τρέπονται πηγαίνουν εκεί και τους εξεφτελίζουν έρχονται μετά εδώ και παίζουν το ρόλο του ηγεμόνα Λοιπόν έτσι γιατί θέλω λίγο να δούμε την επιτερότητα και ακριβώς επειδή είναι η επόμενη μέρα των εκλογών αν δούμε έτσι γενικώ. Στην Αθήνα, στο κέντρο, στην περιφέρεια Αττικής, όπου βλέπουμε, ας πούμε, κάποια νέα πρόσωπα που έχουν από ένα άλλο πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος διευκεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, να αναδεικνύονται ουσιαστικά και από την άλλη το κοινωνικό κόμμα είναι αρκετά κάτω για πρώτη φορά μετά την μεταπολίδευση. Μπορεί από εκεί να βγει ένα πολιτικό συμπέρασμα και εγώ τον Γιώργη. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι διατηρούνται οι παλές ισορροπίες. Ε, η ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ρεύμα, γιατί δεν έχει κάνει προφανώς πρόταση υπέρβασης, ε, λειτουργεί καθιστωτικά, ε, ανεξαρτήτως της κριτικής που ασκεί στον μνημόνιο. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν εμπνέει και γι' αυτό ε, δεν έχει κεφαλαιοποιήσει τις, ε, την κριτική αποτίμηση η οποία γίνεται από την πλευρά της κοινωνίας προς την παρούσα κυβέρνηση. Ε, η κυβέρνηση πάλι ε, ελπίζω να μην πανηγυρίσει, διότι ε, η διατήρηση του τέλματος ε, δεν δηλώνει νίκη της ιδείας. Απλώς το τέλμα είναι καταστροφικό για τη χώρα. Ε, και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα είναι ότι συντηρείται το τέλμα, δηλαδή δεν έχουμε αριστερά για να ταρακουνήσει τη δεξιά να ξυπνήσει και παραμένουν και οι δύο στο ίδιο καθεστώς ο διαγωνισμός που γίνεται δηλώνει ότι ούτε και στις επόμενες στο δεύτερο γύρο δηλαδή και στις ευρωεκλογές θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και η επισήμανση της παρουσίας της Χρισής Αυγής και η διασπορά ψήφων Φανερώνει ακριβώς αυτό. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει, παραδείγματος χάρη, εάν δεν καταστρατηγούνταν το Σύνταγμα και είχε γίνει επιτρεπτό να ρίχνει κανείς το λευκό ή το άκυρο ή οτιδήποτε άλλο και να συνεκτιμάται. Διότι εάν θέλετε να δείτε τι σημαίνουν αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα, σταθμίστε το ποσοστό του ενός ή των δύο μεγάλων κομμάτων σε σχέση με το συνολικό ποσοστό του εκλογικού σώματος. Θα δείτε πόσο χαμηλά τι μειοψηφίες είναι αυτές που μας κυβερνάνε. Αλλά και εδώ πάλι στους, στους κατηδίαν δήμους ή στις περιφέρειες διαπιστώνουμε ακριβώς ότι υπάρχει μια κατάσταση που δεν υπερβαίνει τον σχηματισμό της απονομιμοποίησης. Δηλαδή δεν δίδει σε καμιά περίπτωση ή σχεδόν σε καμία ε, νομιμοποίηση ηγεσία η κοινωνία. Και αυτό οφείλεται, αν θέλετε, και εκτός από τα πρόσωπα και τις πολιτικές που ακολουθούνται... στον ίδιο τον καλλικράτη. Είναι ένα σύστημα που αναπαράγει αυθεντικά την κεντρική εξουσία, το κεντρικό σύστημα... δεν δίνει καμιά αρμοδιότητα στην κοινωνία. Καμιά δυνατότητα στον πολίτη να ελέγξει, να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα του Δήμου ή της περιφέρειας... Επομένως έχουμε πρωθυπουργούς σε διάφορα επίπεδα και βεβαίως το πόσο απονομοποιημένο είναι το κομματικό σύστημα το δείχνει η επιλογή των ιδίων των κομμάτων ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά των υποψηφίων να απαρνηθούν τις κομματικές τους αναφορές, τυπικά να τις απαρνηθούν, προκειμένου να δείξουν ότι είναι ανεξάρτητοι. Αυτό ήθελα α, να α, είναι το α, επόμενο ερώτημα. Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ και, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που δεν κατάφερε να διεισδύσει και περισσότερο βέβαια. Μας. Κύριε Κοτογιώργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις επόμενες μέρες θα έχω μια καινούργια σύνδεση να μιλήσουμε για τους λιγάρχες. Και καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και καλή σας ημέρα και από κει. Γεια σας.